52% εργατά. Τα τώρα. 10 μονάδε πάνω. Ποιο και... ενωμένοι, εμεί έχουμε μεγαλύτερη Εμείς Εμεί πρωτοπόροι. Ναι. Θα φύγουν όλοι από αυτό την Ευρώπη και θα μείνουμε εμεί με τον Τζίπρα και με τη Μέρκελ κολλημένοι. Εκεί να σώσουν την Ευρώπη. Ή το σπίτι Έτσι θα σώσουν την Ευρώπη. Το Μόνοι κι... μα θα είμαστε. Το κοινό μα σπίτι. Όλοι την κάνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Δεν σου λέω ότι βγήκαν όλοι οι ακροδεξοί και ζητάνε δημοψηφίσματα, θέτουν θέματα γιατί.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 στην Ελλάδα, Λέβαια. λάθος, λάθος, στην Ελλάδα ε, βέβαια, δεν, δεν έχει γράψει στο Σε όλους, θηλυκό και της... και τη και... στην Ισπανία, Γαλλία έρχεται, και στην Ισπανία, την Κυριακή δεν θα γράψει το χρεσινό Brexit δεν θα γράψει τι έχει γίνει στην Ελλάδα Πώ συμπεριφέρθηκαν, δεν, δεν γράφουν όλα αυτά. Ξύχημα στο όμπλεμω, τον είδα. Υπάρχει λέω ο μηχανισμό εξόδου χώρου. Πέρσι δεν ήταν τόσο ψήφρη. Δεν υπήρχε μηχανισμό, νομίζω πέρσι και όλα δεν τι έγινε. Εργανοθήκαμε. Τα... Δεν ε? είχαμε εμεί και είχ... να βγουμε από την Ευρώπη. Αν θυμάσαι να ξέρουμε το Junge και την έκθεση. Τον κύριο Γιούργε δεν θέλουμε. Την πρόταση Junger απορρίψαμε και ήρθε μια ληχειρότερη, μια εβδομάδα. Δεν μα ρώτησαν όμω για την άλλη. Τέλει. Λοιπόν, να ξέρει ότι έχει συγκλονιστεί η Ευρώπη. η Ευρώπη δεν συγκλονίσει και χθε. Να τα πούμε όλα αυτά. Η Ευρώπη Ό έχει συγκλονιστεί, στις συγκλονιστεί στις από... από πέρυσι. Α. Είναι πανθομολογούμενη αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν είναι ίδια μετά την επτάμηνη διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης μας και των Δανιστών. Η Ευρώπη ολόκληρη συγκλονίστηκε. Μπράβο! Κατάλαβε. Ο πραγματικός συγκλονισμό ήρθε από πέρυσι. από πέρυσι. Συγκλονίστηκε ο Ντάισεπν και ο Σόιμπλε. Δεν περίμεναν τέτοια κολοτούμπα από τον Αλέξη και τελικά το. Παραδέχτηκαν και αυτοί και από τότε τον παραδέχονται και το στηρίζουν όπω μπορούν. Κάνουν δηλώσει ο ένα ψωμάτιο από τον άλλον οι ηγέτε. Τα χρηματιστήρια τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σα τα λέμε όλα αυτά. Αναμενόμενα. Να τραβήξουμε λεφτά από τα χρηματιστήρια. Δεν είναι, είναι δηλαδή... τραβή, δεν είναι άντε, τραβή. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Είναι, τρα... Με ναι. του ε, μπρόκυρε. Με, με ποιου. <laughs> ε, Πώ λέγεται. Και τέτοιο. Κάνουμε μαζί σήμερα το πρώτο μέχρι τι και μισή. Θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι είναι πέμπτη. Είναι πέμπτη, σήμερα ψηφίζει η για να δούμε. Ναι, σήμερα τι θα γίνει το Λέει εδώ πέρα μια φίλη στο Twitter: Λέει προσέξει κι εσύ πω όταν έχει τον Τόλι, στο στούντιο γίνονται κοσμοϊστορικέ αλλαγέ. Ναι, γι' αυτό έχουμε τον Τόλι. Για να γίνει η μέσα. Και κάπου εδώ θα σκάσει μύτη και ο Τσίπρα. Θα δει πάντα πάνω εδώ στην Ελληνοφρένεια. Για να πει τι. Για να πει να δηλώσει τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Με τη Μέρκελ και το Σόμπλι. Περιμένει πρώτα να μιλήσει η Μέρκελ και μετά να βγει ο αριστερό γνήσιο. Να τι είπε αρχηγό. Να πάρει γραμμή και ο Αλέξη μετά Αυτό. από κάτω. Αυτό ή αρκούν μέχρι να μεταφράσουν αυτά που του έχουν πει, Θυμόμουν να πει. Οτι... σήμερα το πρωί. χθε το βράδυ κοιμηθήκαμε. Εγώ έβλεπα ΕΡΤ μέχρι μία-μία-μισή μια, που λέει: Καλπάζει Λύρα, μένουν μέσα, δηλώσει κτλ. Και ξυπνάμε σήμερα το πρωί ακριβώ τα αντίθετα. Αλλιώ κοιμηθήκαμε, αλλιώ ξυπνήσαμε. Και πέσει τέτοιο καιρό έτσι έγινε. Ε, σε μία εβδομάδα όμω. Σε εβδομάδα πήγε. Βδομάδα. πήγε. Ε, ναι, είναι αλλιώ τώρα, έγινε πολύ συμπυκνωμένα. Και πέρσι ήμασταν ξύπνοι όταν έγινε η αλλαγή.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 Σάπιου μορφώματος της λικοσιμαχίας να πω να, εδώ τα, τα, 4, περίμενα, Εδώ περίμενα πριν που λέξεις. θα πεις να το, το σφυρί να το πάρε άλλη πλευρά να το δέσεις με, με δρεπάνι δεν τόπες καλή είναι η το δεν κάνει δεν αλλά το σφίει spy the <σήνα> Κάποια στιγμή μπορεί να θε να κόψει. Σωστό, σωστό. σωστό. Είναι ο συνδυασμό. Αν θε ολοκληρωμένο ναι. αποτέλεσμα, αν θε μημετρα, πάρε μόνο σφυρί. Πάρε μπράκεν τέκερ, πάρε τσατσάρα. την έτσι, δίκαιτε, να Αν πρέπει να και την ιδέα που διάφορα. Εξαρτάται τι θε. Θε να γκρεμίσει, θα πάρει το καλύτερο σφυρί, το καλύτερο τρεπάνι. Θε να βάψει, πάρε πινέλο και βάψει την πρόσωψη και πες ότι έκανα να Τι να σου πω εγώ, ότι θέλει ο καθένα.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 αναπόσπαστο κομμάτι τη Ελλάδα. Δρόμο στενάχρονο βλέπω. Διωμάτο εμπόδιο. Είχε πάει στη Βασιλιάδου να δει το μέλλον τη και αυτός. Το θέμα. θέμα αναπόσπαστο κομμάτι τη Ελλάδα, η Ευρώπη. Εμεί εδώ τι ασχολούμαστε, δεν τρώνε τί, με τίποτα. Με εμείς τον στην εκλογικό Ευρώπη. νόμο ασχολούμαστε. Ναι, ναι, ναι <laughs> Πολύ ενδιαφέρον και πολύ. Πρέπει να το πειραιώσουμε. Να ναι, ναι, όλα θα ναι, να καλά, εντάξει. Θα 200 βουλευτέ. Πώ. Ναι, ναι, ναι, έχει Θα σπάσει η Β' Αθήνα. Είναι ένα θέμα, έχει σπάσει η Βρετανία, έχει σπάσει η Ευρώπη. Εμείς... Για τη Β' Αθήνα. 40 χρόνια αυτό το θέμα. Και τι θα γίνει, με, με, αν έχουμε 200 βουλευτέ, δηλαδή θα χάσουμε 100 και... ταλέντα. Τι θα γίνει, θα αλλάξει κάτι. Όχι, για μα δεν θα αλλάξει. Θα, θα αλλάξει. Την 400 νούμερα. πρέπει να είναι. Κατά γνώμη μου, τελείω αντικειμενικά. Ναι, ναι. 400. 400. Τι είναι η Ευρώπη, τι είναι η Ευρώπη, ξέρεις. Our Europe... Uh, όχι, υπάρχει όχι, είπας Είναι το Απ, Τσίπρας, Τσίπρας. Τώρα γρήγορα να ακούσουμε okay. λίγο στην ΕΡΤ, απευθείας. Ευρωπαϊκής Ενοποίησης δέχτηκε ένα σημαντικό πλήγμα. Η απόφαση του Βρετανικού λαού είναι σεβαστή, αλλά επιβεβαιώνει μια βαθιά πολιτική κρίση, κρίση ταυτότητας και στρατηγικής για την Ευρώπη. Και δεν ήρθε κεραυνό κεραυνός ενεθρία.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 <σίλια> Ήταν ο Αλέξη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο απολαυστικό. Δύο μάρεσε από όλα αυτά που είπε. Υπήρχε όρομα. Τι είναι αυτά, Μοριβλακή. Ε, ε, ναι, όλο, όλο μ' άρεσε, δύο. όλο, ναι. Αλλά ναι. σε δύο θα σταθώ, ναι. θα αναδείξουμε ότι χρειάζεται άμεσα αλλαγή πορεία τη Ευρώπη για να γίνει καλύτερη, να γυρίσουμε εκεί στι αξίε κτλ. Να θυμίσω ότι πριν από τα μνημόνια, γιατί όλοι επειδή έχουμε τι δουλειέ μα και τι αγωνίε μα, θυμόμαστε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Η Ευρώπη και πριν είχε ενοικιαζόμενου εργαζόμενου. Πολύ πριν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 Τόσο ωραία και βέβαια. Βέβαια, το... στην ίδια Ευρώπη και στου ίδιου άστεγου, ε, για, να... για το πόσο φασιστική είναι, είχαν βάλει καρφιά βέβαια Εννοείται, κάνανε και τέτοια. Ε, ε, ναι, ναι. ε, έχουν την γνωστή αντιμετώπιση. Και το πρώτο που είπε, ότι όλα αυτά είναι μια εκβιαστική, τα μέτρα δηλαδή τη Ευρώπη, ναι. η λιτότητα, μια εκβιαστική επιβολή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. Που εμεί Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώ. να το ρωτήσει κάποιο. Να ναι, σε εκβιάζει αυτό που σε εκβιάζει. Εσύ που το εφαρμόζει, τι είσαι, σε ποια κατηγορία. Είσαι ο εκβιαζόμενο, πρέπει να σε λυπηθούμε. Γιατί εκλέξαμε.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 Ναι, Κυρίω. Αν θες κάποια ασφάλεια, πού θα πα, ε, Αλίμονο, στην ναι, Ευρώπη. Και κάτι με αυτό. Ζωή, το πρώτο μέρο, με το οποίο ολοκληρώνει και εσύ ναι. την ναι, παρουσία σου. Να ναι, ναι, πάω έξω. Θα πάω έξω για σημαντική δουλειά. Σε... Πρώτον, πάρτε τηλέφωνο. Στο 2.1128200, τώρα που θα σηκωθεί κατι αυτο το πρωτο μερο με το οποιο ολοκληρώνεις πάρτε να παω εξω παω εξω για σημαντικη δουλεια πρωτον παρτε τηλεφωνο στο 21128200 τωρα που θα σηκωθει η αποστολη παρτε να πειτε για τα του Brexit, ώστε να τα ακούσουμε τη Δευτέρα. Και πάω να μαζέψω και κολόχαρτα για του Άγγλους γιατί δεν πρέπει να μπουν. Μπορεί να Ωραία, αλλά πάμε σε διαφημίσει με τον τηλέμαχο Χιλ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 Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μα σπίτι Βαλήθεια! Είμαστε όλοι συγκάτοικοι Και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά Για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον Οραματιστής, οξυδερικής, διορατικός Τα έβλεπε από πριν, τα έχει σχεδιάσει Τα έχει περιγράψει και τα εφαρμόζει Το κοινό μα σπίτι Στο 211208200 σα σας περιμένει η έφυγε από εδώ Έχει πάει εκεί Να πείτε τις απόψει σας Και SMS δεχόμαστε Γράφοντα ρεαλ και ενώ το μήνυμά σα και όλο αυτό το 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο τύποπá-κυριαλφ.gr. Ο Μάριο Καγίζη ρυθμίζει τον ήχο και είναι η Ελληνοφρένε σε μια ιστορική μέρα. Πόσε ιστορικέ μέρε πια να αντέξουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, Όλο ιστορικέ μέρε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και όπω νιώθετε και παρακολουθείτε, κάθε χρόνο οι ιστορικέ μέρε είναι πιο μεγάλε, μεγαλύτερη ένταση και συναισθηματική και πολιτική και κοινωνική, μέχρι να δούμε πού θα μα οδηγήσει.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 Και ο Τσίπρα το έκανε και φαντάζομαι και πολλοί είπανε μπράβο. Και τώρα η ίδια η Ντόρα, ενώ στην αρχή ξεκινάει να τον καταγγείλει, στην πορεία γυρίζει και λέει: Εγώ συμφωνώ και καλά που το έκανε. Καλώ δηλαδή που έγραψε στα παλαιότερα και αλλού βέβαια των υποδημάτων την άποψη του ελληνικού λαού. Δημοκρατία πάντα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάπω έτσι εφαρμόζεται και η οικονομική ασφιξία και ανάλογη είναι και η.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 εγώ θα σα πω το αισιόδοξο. Εσεί λέτε όμω οι Ιταλοί δε, δεν ξέρουν σε αυτό το πεδίο. Άλλωστε να σα πει: Δεν πρέπει να αποφασίζει ο κόσμο για το. Όχι με δημοψηφίσματα, <συνήθεια> κύριε Λιριτζή. Διότι το δημοψήφισμα ο καθένα τον ναι και το όχι το εκλαμβάνει, γιατί εμένα δεν μου αρέσει η φάτσα σα. Εντάξει, ισχύει αυτό. Γιατί Τσακώθηκα με τον άντρα μου. Διότι το όχι είναι το πρώτο πράγμα. Όποιο έχει παιδιά, και επιτρέψτε μου, επειδή εγώ έχω καμιά ντουζίνα στην οικογένεια. Το πρώτο πράγμα <συνήθεια> το οποίο ακούσει, εγώ θυμάμαι την Αλεξία Μόρ. Πρώτος οδά, στεκότανε στο πάρκο και το πρώτο πράγμα το οποίο έμαθε να λέει είναι το όχι. Ναι. Διότι το έτσι ανακάλυνται τον εαυτό της. Λοιπόν, άρα εγώ πατώ στον δημοψηφίσμα, αν τον δεν υπήρξα ποτέ. Και τα παιδιά είναι παιδιά βεβαίως βεβαίως και πρέπει να το σκοτώσουμε. Όπως έλεγε και στη σχετική ταινία δεν είναι καλά τα δημοψηφίσματα γιατί...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 Υπόψη mas <σομίως> <μας, σομίως> την <σομίως> απόφαση <σομίως> του pretetanikou <Πετανικού> briphisbou <Πριθυσμού>, που tininia apofase me de kipis στην Ευρωπαϊκή <σομίως> Ένωση. me <σομίως> ενημέρωσα <Πρωθυνώσαι σομίως> από me <τους> de <σομίως> <πρόεδρους> των <σομίως> Κοινοβουλευτικών Ομάδων kipis me de kipis me de kipis me de kipis me de Es gibt nichts drumherum zu reden. Der η σημερινή μέρα αποτελεί και ε συνιστά μία τομή για την, την Ευρώπη και μία τομή για την διαδικασία ενωπίεσης της Ευρώπης. Τις συνέπειε αυτή τη τομής θα δούμε τι σημαίνουν τον επόμενο χρονικό διάστημα και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον εμεί, τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέρη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδειχθούμε ότι έχουμε τη θέληση και την ικανότητα να μην βγάλουμε άμεσα γρήγορα και με, νοίκη, συμπεράσματα μοντέχει. από τη διαδικασία την Σόν, οποία έχει προκύψει πράγμα το οποίο θα σημαίνει μια περαιτέρω διάσπραση της Ευρώπης θα πρέπει την κατάσταση πριν, να την αναλύσουμε και να την αξιολογήσουμε με σοφροστήνη και με αυτή τη βάση να βγάλουμε από κοινού τις σωστές αποφάσεις και θα πρέπει να προσέξουμε το εξή. πρώτον, η Ευρώπη είναι <σοκλή> είναι <σοκλή> πλευροί <πολύπλευρη> και διαφορετικοί <σοκλή> οι άνθρωποι στην Ευρώπη και διαφορετικέ και διαφο <σοκλή> διαφορετικέ μορφέ <σοκλή> είναι <σοκλή> οι προσδοκίε του <σοκλή> στην Ευρώπη <σοκλή> των <σοκλή> ανθρώπων των διαφορετικών κρατών. Πολλέ φορέ υπάρχουν αμφιβολίε <σοκλή> για την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει <σοκλή> η διαδικασία ενωπίση τη Ευρώπη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με διαφορετικέ εκφάνσει για όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει για το λόγο αυτό να εξασφαλίσουμε και να είμαστε σίγουροι. Ότι θα πρέπει να μπορέσουν να αισθανθούν οι πολίτε τη Ευρώπη πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει στο να βελτιωθεί η προσωπική του ζωή. Αυτό είναι μια αποστολή για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, για του ευρωπαϊκού θεσμού αλλά και για τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, σε ένα κόσμο ο οποίο συνεχώ ενώνεται, οι απαιτήσει γίνονται πολύ μεγάλε και τα κράτη-μέλη από μόνα του δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Αυτέ τι απαι απαιτήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από του μεγαλύτερου οικονομικού χώρου στον κόσμο. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό τη ω εταίρο Η κυρία Μέρκελ, όπω λέει και η συνάδελφο, κάνει δηλώσει γενικούρε και μια αμηχανία υπάρχει και ο καθένα προσπαθεί, βέβαια είναι πολύ νωρί, μόλι συνέβη το γεγονό, μόλι συμβαίνει το γεγονό, να δώσει ερμηνείε και προεκτάσει. Πάμε σε διαφημίσει και εδώ συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. «Καένας άνθρωπος δεν είναι νησί» mm -hmm. Είναι ο πρώτος στίχος από ένα ποίημα του Λισαβετιανού ποιητή, του Τζον Donne mm -hmm. «No Man is an Island», άνθρωπος δεν είναι νησί» το οποίο καταλήγει το ίδιο ποίημα «Μη ρωτάς για ποιον χτυπάει η καμπάνα, χτυπάει για σένα» αυτό Είναι αυτό το ποίημα που, που, έδωσε, που έδωσε το, ποίημα, το τίτλο, Στον το βιβλίο του και τον ισπανικό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 Όχι, καθόλου αντιφατικό. Είναι. Διότι το μνημόνιο αυτό ήταν αποτέλεσμα ενό αναγκαστικού συμβιβασμού, δεν ήταν η συμφωνία που θέλαμε και έκτοτε προσπαθούμε να αδρανοποιήσουμε τι νεοφιλελεύθερες αιχμέ που έχει και οτιδήποτε υπάρχει υφεσιακό να το αντιστρέφουμε το Μα και οι προηγούμενοι το ίδιο πράγμα δεν λέγανε. Όχι, και ο, ε, όχι, στην εξουσία εσεί δεν άλλο, ήρθατε άλλο, γιατί ο ο ο λέγατε Γεωργιάδης άλλα πράγματα. Σα έλεγε εκεί μισό λεπτάκι. Ο κύριο Γεωργιάδη σα έλεγε εκεί ότι τη χρειαζόμασταν και ότι ο ίδιο αισθανόταν ότι έπρεπε να την εφεύρουμε δεν υπήρχε.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 βέρο το νομοσχέδιο του Τσολιά και αυτό. Ποιο? Το νομοσχέδιο του Τσολιά που ήθελε να περάσει, το χθεσινό. Α, με, τα, με την ανδρική ενδυμασία. Ναι. Ωραία, τι θέλετε, το βάλω αφιέρωση. Ναι. Θα καταθέσω σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή που αφορά την ανδρική εμφάνιση κατά τους τερινούς μήνες. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από τούδε και στο εξή απαγορεύονται αυστηρά οι δίχαλες δερμάτινες αγιονάρες εις ανδρική πατούσα, καθώς και οι ανδρικές εσπαντρίγες. Η χρήση της καρπουζή βερμούδας θα θεωρείται παράνομη και θα διώκεται ποινικά. Τα ξυρισμένα πόδια, καθώς και το τριμαρισμένο στήθος, θα θεωρούνται προσπάθεια αλίωσης φύλου με μη επιστημονικό τρόπο. Αποτρίχωση προβλέπεται έως και επιβάλλεται μόνον στην ανδρική πλάτη για λόγους επικινδυνότητας Αρκτούρο.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 Θέλω να βάλει το τραγούδι του ρόκου Θα τα κάνω λαμπουλότο να γλιτώσω ρεγαμότο. Και να βάζει το μπολάκι που έλεγε στο δημοσιογράφο θα τον κρεμάσω. Την άλλη με τα γεμιστά, τον γεμιστά. γκαμένο που έλεγε θα έρθει ανάσταση. Το τζίπρα που λέει και θα έρθει η ανάσταση με, μετά το Πάσχα. Και γενικώ ό,τι ευτράπελο μπορεί να βάλει. Και στο τέλο να βγαίνει η λουκάκι να λέει είστε ζωντανή νεκροί ή στα Μαρτολή. Μέχρι τον Πάσχα το καθολικό. Και πάντω πολύ σύντομα θα υπάρχει τελική λύση. <Λύτερο>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 Μετανιώστε ήρθε, είστε ζωντανοί νεκροί. Όποιος έχει διώξει το Θεό από τη ζωή του, είναι ζωντανός νεκρός. Μήπω μπορώ να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή κάποτε και το ψάνω στο ίδρυμα και δεν μπορώ να το βρω. Μια κυρία από το Μελιγαλά που τη έλεγε να κάνει διακοπέ εκεί και αναρωτιόταν ήταν αρκούντικοι αυτοί. Είχε έκο, είχε βάθο, έπαιρνε μέσα από την πηγάδα. Αν το βάλει αφιέρωμα για το, το βάλω στη γυναίκα που είναι Γερμανίδα, η ειδική αφιέρωση. Εσύ το διαλόγω, εντάξει έγινε. Μια χαρά είναι, μια χαρά, μια χαρά είναι. Καλά, εσεί μα τι φέρατε εδώ πέρα. Έχουν είχε... Είχε... μάθει δικοίλυθοι εδώ πέρα που φοράνε με κάλτσα. Εσεί τότε για αυτά. Μήπως μπορώ να μιλήσω στον κύριο Ποστόλη. Εγώ είμαι. Ε, εσείς ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, θα θέλα να πω να μπορούσε να γίνει καμία νεκρανάσταση... Να αρχω... Εγώ θα ήθελα να πω να μπορούσε στα σύννεφα να χαγώ βενζινάδικο. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, κάτι για τις τιμές της βενζίνης λέω. Μας έχουν επιδείξει. Τι τιμέ τη βενζίνη λέτε. Ναι, τι θέλατε εσείς Εγώ θέλω να πω: Να γινόταν καμία νεκρανάσταση να έρχονταν κάποιο Γιώργιο Παπαδόπουλο να ησυχάζομαι για μερικά χρόνια. Αυτό ακριβώ. Αυτό να φτιάξουν κανένα καναδρόμο ρε παιδί μου. Ε?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 Θέλω παραγγελά για την Παρασκευή. Θέλω να βάλει την Κωνσταντοπούλ με λέει τα διάφορα και να βάλει το τραγούδι του γραμμένο «Που τι έπεσε απ' τα σύννεφα» Λα τι Έπεσε απ' τα σύννεφα Τι είπατε Έπεσε απ' τα σύννεφα Έπεσε απ' τα σύννεφα Τι είπατε Πιάσανε να βουλευτή. Τι είπατε? <Κιάσαν> και να <έναν> δικαστή Έπεσα απ' τα σύννεφα Που έπρεπε να δικαστή Και έπεσα απ' τα σύννεφα Χειάσαν έναν <Κιάσαν> δικαστή <Κιάσαν> Ποτι παρασκηνία απάλια Galactic του apostoli 5 αλλά καλά. Τεσμιάσμα με τα νέα φρέσκα καπτές τα Galactic που μιλούσε ο Balourdos με τον Αντουάν υπάρχει εξελίξεις όμως. <συμψη> Πήγαμε φορτηστήριο. <συμψη> ναι. Bonjour. Boss? Bonjour. Bonjour. Allez, bonjour à vous, bonjour les filles. Avec toi? Ça You speak in English? Euh, no speak French? Euh, French eh, no speak French. Non, non. Non. Non, rien de rien. Non. Rien de rien, non. Je ne Non, Μόνο αυτό, από γαλλικά, φαρσί, όπως καταλαβαίνει. Ξέρω και λαβει Αντρός, if you Α, βά, Καλημέρα σας, σας παίρνω τη Γαλλία, ήθελα να πώς μπορώ να σας δω από το ίντερνετ. Φράνσε. εβού. Comment ça va Je viendrai avec Précater pour la masse de football Excusez-moi, excusez-moi, moi. Ne me dis pas que les manifestants pourraient ruiner la première, mais que je viens d'accord Qui est à l'appareil Sophie. Sophie, oh, je m'appelle oh. Jenny Botti. Oh mon Dieu <rire> Αποστόλη μπορείς να μου το ξέρω ότι είστε με τον κύριο Καλαμούκη Θέλω να σας πω πώς μπορώ να... Ναι, ναι, πολύ καλά με τον Καλαμούκη Δείτε πώς θα Που να Αυτά, πέντε αλλά καλά Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει το κοιτώ την ουρανό Ένα αφιέρωση στην Παρκεβή Όπου η Παρκεβή μάλλον γύει η Αγγίρια την Ευρωζώνη Το ένα αστέρι πέφτει πέφτει Ένα αστέρι πέφτει πέφτει Το κοιτώ στον ουρανό Μια ευχή κανο για σένα Τελευταία μου ελπίδα, το Θεό παρακαλώ. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπω το στη λέει ψυχή σου, μήπω το στη η καρδιά σου, τα στραφτώ το φωτινό Άντε μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα Μπες την ώρα που πόνω Ένα αστέρι πέφτει πέφτει Το κοιτώ στον ουρανό